Φορολέλαπα, φοροκαταιγίδα, καταστροφή, το χειρότερο μνημόνιο, διαλύτε το σύμπαν. Υλοποιείτε το πρόγραμμα. <Το Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έχει κλείσει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστώ, Βανίγερο. Το μνημόνι είναι ευλογία και είναι καταπληκτικά όλα όσα γίνονται. Μπράβο! Μικρή Τζούρα, από τον ηγέτη μας. Με μεγάλα λόγια. Όχι, δεν είναι όλα. Έχει και με... μεγαλύτερα? Ε, όχι, ήταν λόγια, το λόγια. Ήταν λίγο ανάμικτα, Τουρλού, κοκτέιλ, πες. Ένα κοκτέιλ έτσι για αρχή με το εμβατήριον της σημαία Για να ξεκινήσουμε... Περήφανα. Περήφανα, δοξασμένα, για να τέλο. Α, δεν χρειάζεται. Το Α τον προσδιορισμό να ξεκινήσουμε. Έτσι κι αλλιώ δεν καταλήγουμε πουθενά. Τουλάχιστον να, ξεκινάμε. να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά ξεκινήματα ω λαό και ω άτομα. Startups. Μπράβο. Ναι, ναι. Αλλά δεν καταλήγουν πουθενά. Πού θα καταλήξουν. Δεν κλείνει ένα άλλο. Τα ξεκινήματα γίνονται χωρί να έχει κλείσει το προηγούμενο ξεκίνημα. Ναι. Είναι ένα επίση φιλοσοφικό θέμα. Ναι, τεράστιο. ναι, είναι λίγο που ψάχνει. Πολλοί δε... καινούργιε αρχέ και όλε οι άλλε δεν έχουν κλείσει ποτέ. Πού θα πάει αυτό. Θα πάει αυτό. Ένα τέλο δεν θα υπάρχει για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά μετά. Ναι, συνολικό μάλλον. Α, εντάξει, ναι. θα αργήσει, ξέρεις δεν, δεν έχω προβλέψει, δεν ξέρω, διαβάζω γέροντες αλλά δεν έχω. Α, δεν τα έχει πει ο παίσιος αυτά Α, δεν ξέρω για τον παίσιο διαβάζω άλλους Και ο Παίση τα έχει πει όλα. Πολλά. Πού τα είχε πει αυτά. Είχε χρόνο. Ξέρω εγώ εκεί, όποιο παίρναγε, του έλεγε: να σου πω, ξέρει, εκεί όταν ο πύργο γίνει, σβήσουν τα φώτα του πύργου. Θα υπάρχει σκοτάδι στην πόλη. Ναι, όχι, δεν είχε Α. πει αυτό. Α. Κάτι είχε πει για το Παρίσι, εννοούσε αυτό το πύργο. Α, ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, ε, είναι... ε, αν εξβήσουν, θα έχει σκοτάδι γύρω, -γύρω. Έχει είναι τα τακτήρια του κόσμου και με βάση το φωτισμό δεν θα είναι Α, να που βάζει τα πρωτοσέλιδα γενικότερα. Ναι, ναι, κάτι θα έχει. Ξέρει πώ θα πιστεύουν αυτά. Ε? Ε, Πάνω από του μισού. Πάνω του μισού. Συμπολίτε, ζουν με αυτά. Εντάξει μέσα. Η μισή με τα ζώδια κακή είναι η πίστη. Καθόλου. Η άλλη μισή με τα ζώδια. ζώδια. Αυτή που εκμεταλλέ την πίστη. Και όλοι μαζί με Θεού και, και δεν <laughs> Έχουμε γενικώ να πιστεύουμε κάπου. Έμα δεν πιστεύει δηλαδή και την πίστη μα δηλαδή έλεος. Η λύση είναι μέσα. στα βουνά. Η λύση είναι στα βουνά. Ανταρκτικό. Ε, δεν ξέρω, Σκι, δεν, το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ, το είπε ο προηγέτης μας, το είπε χτες ε, και θα ακούσεις τώρα, μάλλον εννοεί αντάρτικο, αλλά δεν το είπε καθαρά, αλλά παρακολουθήσουμε. Δώσατε πέστε σε τέτοια εποχή κάποιε υποσχέσει. είπατε ας πούμε, κατάργηση του έμφυα, επαναφορά 13 η σύνταξης, αύξηση κατώτατου μισθού κτλ. Όλες αυτές οι υποσχέσεις έχουν εξαλειφθεί οριστικά μετά την υπογραφή του 3ου Μνημονίου, Άρα όλοι υποχρεούνται να αλλάξουν εποχή και στο σύριζα και να πάψουν να τα διεκδικούν αυτά. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το βασικό ερώτημα των εκλογών. Ανεβήκαμε ένα γουνό, δύσβατο. Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε στην κορυφή του γουνού. Ε, είδαμε ανυπέρβλητα εμπόδια μπροστά, παγίδες, μεγάλες παγίδες, Μα οδηγούσαν όχι στην κορυφή αλλά σε βαθιά χαράδρα και αποφασίσαμε να αλλάξουμε διαδρομή. <Ρε> δάρλιν, που να Επα, τι έλα, Ντάρλιν, τι έλα, Ντάρλιν, ψυχά. αυτό είναι. Πού έλα, Πού Πού θα Α, την έλε, καλύτερη θα φωτογραφία. Μου βγάλεις τάντερα στ στο τέλος. Για <σταστά> να συνεχίσουμε την ανηφορική πορεία προς την κατάκτηση του γουνού με έναν τρόπο και από έναν δρόμο και από ένα μονοπάτι το οποίο είναι πολύ πιο Δεν τα βουνά Δεν μας πάνε Τα ψηλά βουνά αυτά που είναι και της μόδας ε, ε, Έκανε αυτή την παρομοίωση ότι ανεβήκαμε βουνό Και θα ανέβουμε το βουνό από άλλη διαδρομή γιατί Σου έχω απάντηση. Απάντη... απάντηση Και δεν, δεν έχουμε ερώτηση αλλά πες την απάντηση Πιο εύκολα κάθε σε ένα βουνό παρά σε μια πινέζα ρε. Μαό, Μαό Τσετούγκ. Να πάρω... ποιο το έχει πει να αυτό. Να βάλω που κάμισο, αντίστοιχο. <laughs> Όχι, δεν πειράζει. Τέλο <laughs> πάει στο ρούχα. τολμαδάκι, ότσι πειράζει με λίγα λόγια. Να βουνάρα. πάρουμε το τολμαδοπαρασκευαστή, να συσκευάζουμε κονσέρβε. Πώ προκύπτει ο συλλογισμό, Τολμαδάκι, κονσέρβα, άρα. Α, ah, ναι. Λόγτα. <laughs> <Hello, da. laughs> ναι, αλλά βουνό. Είχα μείνει στο βουνό. <laughs> ε, στο βουνό χωρί κονσέρβα πα. Στο βουνό δεν είχαν κονσέρβα. Δηλαδή Στο βουνό είχαν όπλα κανονικά. Οι κονσέρβε ήταν παρακάτω. Στο βουνό ποιο Καλή... έχει κέρδισα. Για προσκοπικά, λέω. Πρόσκοπο να πα, μια κονσέρβα θα πεθάνει. Ναι, πάνω. ναι, ναι, ότι μια κονσέρβα χρειάζεται. Οπότε πάει και τον ντόμαδου παρασκευαστή. Ότι τι θα κάνει έτσι προ το βουνό. Δεν ξέρω. Ε, Αν όχι ε, πρόσκοπο. Μιλάει σαν γέροντα σωφώ. Δεν είναι παρομειώσει. Καλά είναι σοφώ, θα έχει πει κιλαβού, βουλεύονται. Εδώ έδωσε αυτή την παρομίωση ότι με το βουνό ανεβαίνουμε και κάναμε την παράκαμεψη γιατί θα μιλήσει τι παγίνε, θα πηγαίναμε σε χαράδρα. Λε και δεν ήξερε τι θα ήταν όλα αυτά, τέλο πάντων. Κάράβει να μην δει στο βουνό. Παγίδε να δει. βουνό. Όπω θα διευκρίνησε στην ίδια συνέντευξη, τη χθες είναι λίγο πιο κάτω. Πρέπει η χώρα να ανακτήσει την κυριαρχία που προσπαθήσαμε με σκληρή διαπραγμάτευση να ανακτήσουμε και πέσαμε σε τείχο εξαιτία και τη ενέδρας που μα είχαν στήσει οι συντηρητικέ δυνάμει στην Ευρώπη αλλά και του γεγονότος ότι εκτιμήσαμε ότι θα βρούμε περισσότερε συμμαχίε από όσοι καταφέραμε να βρούμε. Πέσαμε σε τείχο. <Τι> Κάναμε έγκαιρα όμω τη στροφή εκείνη. Που μας δίνει τη δυνατότητα τώρα να πάμε σε σε νοδικό χάρτη εξόδου. Τείχο, τείχο. Μετά το βουνό ή πριν το βουνό δεν το διευκρίνησαι, ήταν σε δρόμο και έκανε τη στροφή και έπεσε σε τείχο. Έπεσε σε τείχο ή πήγαινε τείχο τύχο. Δεν ξέρω, δεν είπα αυτό. Μα Αυτό ή Πέσαμε, πέσαμε σε τείχο. Γιατί άρχισαν και απειλέ πάλι, όλα ή φεύγεις για απειλές exception στον άλλο να αυτά τα κάνει όλα τι τι, τι, τι περιτιάπιλή υπάρχει περιτιάπιλή κάνει αυτά τα σε καφώματα αυτά τα δεν θέλω εγώ εν τώρα ευτα... η συζήτηση τώρα μην μετά, τις, μετά τις εκλογές είναι όχι στο θέατρο αυτά εκθεψήφεις ας τα σάπια και τα σάγια και ξεκινάμε κανείς κανονικά αυτά που πρέπει Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μα. Καλά, του Έλληνε έχει μάθει να του κοροϊδεύει, θα του είπαν οι ξένοι. Αλλά τώρα εμά του ίδιου μεταξύ μα είμαστε και γνωριζόμαστε. Αλλιώ υπάρχουν πάλι άλλε 17 ώρε για να συνέλθει. Έρχεται η Φελκουλέσκου εκτάκτω, δεν ξέρω να τα μάθει. Εκτάκτος, εκτάκτος. Ότι εκτάσεις. έχουν φύγει αυτοί από εδώ και έρχονται εκτάκτω. κάνω και τα ταξίδια του. Yeah. Τι, τι θα είναι... να μα πιέσει. Που να ξέρετε την κάνω. περιμένει την καημένη. Τη Βελκουλέσκου. Ε, τι θα Πίεση, Α, Πίεση, εδώ από την Ελλάδα. Δεν έχουμε και βαρουφάκι. Θα ήταν ευκαιρία να το πετάξουμε εκεί πέρα στη Βελεκουλέσκου που είναι και. Και το μια χαρά. Να αρκεί Μια χαρά είναι. Α, μια, μια, μια χαρά είναι. Μιλάει πολύ ωραίο το τσακαλότο και νομίζω Αυτό είναι το θέμα. θα τη γοητεύσει όπω. Δηλαδή, αν μιλάει καλύτερα όλα καλά με το τσακαλότο. Ε? Αν μη λέγει καλύτερο τσακαλό του, όλα καλά. Όχι, αλλά το... επειδή είναι δεδομένο ότι δεν είναι όλα καλά, α ασχοληθούμε και με κάτι που να είναι λίγο χαλαρό. Λες, που μιλάει και τέτοιο ευχαριστειό έχει κάτι να μα τσιραπ. Να ναι, μας, ναι. Ε... Τι να μα. Μα up <laughs> να μα τι... ψυχαγωγεί, να μα ανεβάζει Τι να πώ το γράφει. Ε... Κλέζικα τώρα, τι Τα να σου σιγμα, πω τώρα. Ι ή τσίπρα, φαντάζομαι. Με Ι ή με Ι. Πώ το τσίπρα. Ελληνικά. Α, ελληνικά. Λοιπόν, τι είναι ο τσίπρα. Μη μου ανοίξει το στόμα. τι σουρτί. Τι απ' όλα. Τι είναι. Αριστερό. Άλλο δεξιός. Ωραία. Τι δεν είναι ο Τσίπρας αριστερός. Α, εντάξει. Επειδή περί διαπλοκής ακούμε σε αυτή τη χώρα από το 1990 εσείς ακόμα ήσασταν μαθητής τότε εγώ ήμουν φοιτητής, είμαστε πολύ νέοι ε, και επειδή εσείς είστε ο πρώτος αριστερός πρωθυπουργός θα μας ονοματίσετε επιτέλου, ποια είναι αυτή η διαπλοκή. Είμαι ο πρωθυπουργός της χώρας δεν είμαι χρυσός οδηγός να λέω να μου λέτε να σας λέω ονόματα <δελίως> δεν είναι χρυσό οδηγό. Είναι χρυσό άνθρωπο. Ναι, άλλο αυτό, δεν <σέβαια> Νομίζω πολλές πολλέ που ψήφισαν στι εκλογέ με βάση αυτό το κριτήριο. <σέβαια> χρυσό, ψήφισαν, παιδι, χρυσό, χρυσό παιδί. καλό παιδί, παιδί παλεύει. Το. και τον Έρπη, αλλά όπω είπε η Ραχίλ Μακρύ, ο Έρπη ήταν σκηνοθετημένος. Τα διάβασε εκεί στο Downtown. Τα διάβασε, αλλά τι τύπρου. Λε Μακυγιάζου. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέει Μακρύ. Πάντω είναι ωραίο να βγαίνει πρώην που ήταν και μαζί και πίστευε στο Τζίπρα και να λέει ότι όλο αυτό που είχαμε δει και λέγαμε το καλοκαίρι που όπου τι έπαθε ο άνθρωπος, τι πίεση δέχεται, ότι ήταν σκηνοθετημένο. Ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια. Μπορεί Γιατί. να είναι αλήθεια, μπορεί να μην είναι. Αλλά το ότι βγαίνει η Σε πόζε. Είδε τι πόζε. Πάδα, εντάξει. Κόκκινο τη φωτιά. Αυτή η συνέντευξη εκεί είχε κάποιε φωτογραφίσει με κάτι ολόσωμα φορέμα και έπαιρνε πόζε. Βάζει το χέρι πάνω από το κεφάλι και το στριβε, λαφρό δεξιά, όλο Βέβαια, το σώμα. Προικοσαετία πόζε. Παροχημένο, δεν πάει Είναι, άλλο. Είχε, είχε μια συνέντευξη με πόζε και ντισήματα και στούντιο φωτογραφίε και φωτογράφου και το δε κείμενο τα έχονε στο, στο τζίπρα από την αρχή στο το τέλο. Ναι, και το φόρμα. Πώ ταιριάζουν αυτά. Ναι, το φόρμα τη επανάσταση. Δεν ήταν κόκκινο. κόκκινο Η τουαλέτα τη επανάσταση. Η δεν. τουαλέτα τη Επανάσταση. Η μακρίνη, Η τουαλέτα τη Επανάσταση. Η ίδια φωτογράφηση είναι. για να τα χώσει στον Τζίπρα. Αυτό, δηλαδή συνήθω κάνουν φωτογράφηση οι πολιτικοί όταν μιλάνε για κάποιο θέμα ψηλοσχετικό, ρε παιδί μου, ή, αν είναι τα μοντέλα και. Κατάλαβε τώρα, εδώ είχε χώσιμο προ τον Τζίπρα, ανεξαρτήτω αν είναι σωστό ή όχι το χώσιμο και ποια είναι η αλήθεια από αυτά. Και οι φωτογράφηση ήταν αλλού. Ήταν κάτι τελείω διαφορετικό που δεν κόλλαγε με το κείμενο που υπήρχε δίπλα. Θα ήθελε Ά, να φοράς. κάνει και φωτογράφηση Đηλαδή, και χώση μου. Τα χώνησε ο Τσίπρα και τα έκανε και τα δύο. Πώ φωτογραφίζει όταν τα χώνησε πο... ο Τσίπρα. Τι, τι βάζει. Κάτι σοβαρό, ρε παιδί μου. Για να αποκτήσει στιβαρότητα και σοβαρότητα. Και κουρά και το δάχτυλο. Μπορεί. Δείχνεις, α. Μπορεί να φορά γυαλιά με κοκκάλινο σκελετό, να τα κρατά στο χέρι και κάτι. Α. Α. Α. Αλλά δεν φορά κόκκινη τουαλέτα και ποζάρι. Με το κεφάλι πίσω και τα μαλλιά, ναι, μελαγιά να πει ότι ο Τσίπρα ήταν ψεύτη που είχε βγάλει έρπη. Θα μα κόψετε για τι ολέτε, θα μα κόψετε. Όχι, να κάνετε ότι θέλετε, δεν έχουμε καμία απολυο. Αντίρρηση. Πάμε τώρα σε θέματα γεωγραφία, τα οποία πολύ τα αγαπάει ο συγκεκριμένο Πρωθυπουργό και πολύ αγαπάει το συγκεκριμένο νησί. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είναι καμία χώρα, όχι καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλά και καμία χώρα ευρωπαϊκή προηγουμένη δεν θα μπορούσε εύκολα να αντιμετωπίσει τέτοιε ροέ. Όταν για παράδειγμα, σε ένα νησί όπω η Λέσβος έχουμε 10.000 κατοίκου και έχουν 15.000 την ημέρα, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει αυτό. Η Λέσβος όπως ακούσαμε εδώ έχει 10.000 κατοίκους Καλά είναι Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ε, Το νησί έχει 86.000 κατοίκους Πιο από τα δύο Αυτό λέω για να έχει Λέσβος 10.000 Άρα η Μητυλίνη έχει του υπόλοιπου 70... 75.000 75. κατοίκους ναι. Γιατί είναι η Λέσβος και η Μητυλίνη Και έτσι λοιπόν χωρίζονται Ναι στο κέντρο α πούμε είναι τόση που... Ναι που δεν μπορούν 10. Ήθελε να δείξει ο άνθρωπος ότι γνωρίζει τα θέματα των νησιών και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί. Και έχει μια μανία με τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, και έτσι λοιπόν μα έκανε τη Μυτιλίνη, το νησί όλο, 10.000 κατοίκων. Τα, 86, δυο μαλώνανε, θα τα δυο νησιά, μάλλον Τα δυο Λέσβο και η Μυτιλίνη. Έχει ένα θέμα και με το βόρειο Αιγαίο γενικότερα, και με τη Λέσβο και με τη Μυτιλίνη. Πρέπει κάποιο να το πει ότι είναι ένα νησί, ότι είναι από τα μεγαλύτερα, έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό, 86.000. Δεν αλλάζει βέβαια στην ουσία αυτό που είπε, απλά ω πρέπει να ξέρει λίγο τι παίζει στα. Στα νησιά που είναι οι ήρωε που τα κρατάνε όρθια και φυλάνε θερμοπείλε και, και, και Πρέπει να ξέρει για να κανονίζει τα δέοντα. Πώ αναπρολάβει. Γιατί όταν ξέρει ένα νησί, αν, αν νομίζει ότι ένα νησί έχει 10.000 πληθυσμό, έχει και του αντίστοιχου γιατρούς. Ενώ αν ξέρει ότι έχει 86.000 πληθυσμό. Του αντίστοιχου γιατρού. Ναι, αυτό ακριβώ θέλω να πω ότι. Αντίστοιχα στην παιδεία και γενικότερα η έγνοια σου είναι διαφορετική. Μια απλή ανάγνωση μπορεί να καταλάβει. Σαν σήμερα. Να. Το 1940 τι πήραμε. Το ευρωπαϊκό. Όχι, το 40 Γιατί αποκλείται Το αργυρόκαστο Α. Προ, ναι, είχαμε προελάβει εκεί και πήραμε το Αργυρόκαστρο. Και υπάρχει η μουσικό που μετέπειτα έκανε, το έκανε αυτό τραγούδι. Ο Γιώργος Κατσαρός μαζί με τη Μαρινέλα. Να το ακούσουμε ένα από τα πιο αστεία τραγούδια που έχω ακούσει ποτέ. Φοβγί και φω πήραμε Ο ρυθμίζει: 2.11 20 200 Βέβαια, η Ελισάβετα απαντάει. Έτσι και γιατί είσαι εσύ εδώ. Ε, μπορείτε να στείλετε μηνύματα. Real, θα γράψετε. Και ενώ μετά το μηνύμά και όλο αυτό στο 54% 100. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ντύπου.pyridialfm.gr έχουμε και Twitter. Oh, το οποίο το παρακολουθούμε excellent. και το συμβουλευόμεθα Και το Facebook. Το ωραίο αυτό το all... τραγούδι πέρα από το αέρα, τύραν ή δεν γλιτώνεται, πάτε παραπέρα, αέρα, αέρα. Είναι ότι στο τέλο έχει ενσωματωμένο εμβατήριο. Α, είδες. δηλαδή γράφτηκε Ένας τραγούδι πάρω. με το εμβατήριο μέσα, αυτό που παίζουμε εμείς εδώ συνήθως θα το ακούσουμε και αυτό θα μας πάει στις διαφημίσεις You're born, They make you feel small By giving you no time Instead of it all Till the pain is so big You feel nothing at all A working class hero Is something to be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 A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When the tortured and scared you for 20-odd years Then they expect you to pick a career Και αυτό που ακούμε, επειδή ήσαν σήμερα το 1980, ο Mark Tzapman δολοφόνησε τον Τζον Λένον. Όταν γύριζε σπίτι του, Λένον μετά από μια ηχογράφηση, ήταν ένα. Διαβάζω τώρα εδώ όλο αυτό το παλαβό, τότε που είχε συμβεί, το θυμάμαι. Ήταν ένα φανατικό. Μάλιστα, το πρώτο τη ίδια μέρα και υπάρχει και αυτόγραφο από τον Λένον, τον είχε ξανασυναντήσει. Και μετά έκατσε αφού τον. Τέσσερι τέσσερις σφαίρε του έριξε. Ε, μετά παρέμεινε εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία και στο δικαστήριο αργότερα που έγινε και στου ψυχιάτρου. Διηγήθηκε πω κακά πνεύματα τον παρότειναν να δολοφονήσει το Λένων Ενώ το 2004, πολλά χρόνια μετά, ομολόγησε πω ένα από του λόγου που τον νότισαν στην εγκληματική του ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί. Αισθανόμενο πω μέχρι τότε ήταν ασήμαντο. Τώρα είναι σημαντικό. Έμεινε που έγινε, στην βέβαια. ιστορία. Έμεινε Με κάποιο τρόπο ιστορία. έμεινε στην ιστορία, αλλά. Και έτσι έφυγε ένας πολύ ιδιαίτερο άνθρωπος. The top, Εδώ στην Ελλάδα έχουμε άλλα. Το κολαστήριο. Βέβαια ε, σήμερα το πρωί ασχολήθηκε και ο Πρωθυπουργός μετά από τον κατηγισμό που έγινε χθες στο Twitter, στα social media και σε αρκετές εκπομπές, γιατί παρασύρθηκαν όλοι. Παρασύρθηκαν πολλοί όχι όλοι. Το κολαστήριο είναι το νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού. Ο νοσοκομείο του είδες ακριβώς. Το όχι, το πάνω... όχι. Είναι ένα, μια χωματερή ανθρώπων, ψυχών. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες εδώ και ένα, ενάμιση χρόνο περίπου και βλέπει ο καθένας τι γίνεται εκεί. Πάνε οι ασθενείς των φυλακών, η συμπεριφορά που τους... Η, η παροχή υπηρεσιών, μάλλον που του δίδετε, είναι ό,τι χειρότερο. Δεν χρειάζεται να περιγράψει τι ακριβώ. σαν θανατική ποινή, σαν αργό θάνατο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι είναι ό,τι χειρότερο. Καλύτερα να μην υπάρχει παρά να πα εκεί να. Σε ένα βασανιστήριο, ακριβώ, δεν είναι. Και είναι εκεί, ποτέ δεν έχουν ανάγκη. Αν, ό,τι και αν έχουν κάνει, είναι φυλακισμένοι, εντάξει, ναι, αλλά όταν αρρωστήσει, πρέπει να έχει τις, τα στοιχειώδη. Δεν λέω ότι και τα νοσοκομεία έξω είναι ό,τι καλύτερο. Να έχει τα στοιχειώδη. Χθε βράδυ έγινε ένα, μια καταιγίδα μηνυμάτων, πίεση την ώρα του συνέντευξη του Πρωθυπουργού, δεν, από το social media δεν απάντησε τότε, αλλά σήμερα το πρωί από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μίλησε και με τον Υπουργό Δικαιοσύνη, τον Παρασκευόπουλου και με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξάνθο, και θα προχωρήσει, λέει κάτι, να το αναλάβει, να υπαχθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, το συγκεκριμένο νοσοκομείο, για να μην είναι στάβλος και και και. Θα τα δούμε γιατί αυτές είναι απλές κινήσεις που θα μπορούσε να τις είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από το πρώτο Νομίζω που ανέλαβε την εξουσία. Κάτι, πάλι πάλι λένε και ο Παρασκευόπλος έλεγε παλιά είναι κινήσεις που δεν στοιχίζουν τίποτα που δεν έχουν να κάνουν με τρόικες με μνημόνια, διάθεση ανθρωπιά, ανθρωπιά χρειάζεται και καλή διάθεση και να ξεπεράσει κανένα δύο-τρει γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Υπάρχει μια δυσκολία βέβαια, γιατί όταν υπογράφει θα υπογράφεις, υπογράφει, χάνεται η ανθρωπιά σιγά-σιγά. Οπότε το Ιβολαστήριο, την Κεντρική εννοείται. Και για όλου αυτού που λένε, γιατί υπάρχει μια μερίδα ακροατών που λέει, εντάξει, τώρα τι μα νοιάζουν αυτοί, εκείνοι φυλακισμένοι, αφορά 200-300 άτομα, εμεί θα δούμε τα υπόλοιπα έξω. Αν αυτή η πολιτεία ενδιαφερθεί γι' αυτό και έχει σωστέ παροχέ ανθρώπινη υγεία. Στου ασθενεί φυλακισμένου, να ξέρουν όλοι αυτοί οι ακροατέ ότι τα νοσοκομεία εξού θα είναι 10 φορέ καλύτερα από ό,τι είναι σήμερα. Αν φτάσουμε δηλαδή το αυτό που θεωρούν πολύ περιττό σε άλλε κοινωνίε, είναι αυτονόητο να λειτουργεί σωστά, οι υπόλοιποι θεσμοί, φορεί που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θα είναι άρτια. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να διεκδικούμε και άρτια νοσοκομεία απ' και άρτια συμπεριφορά στον φυλακισμένο όταν ασθενήσει να έχει. Το περιβάλλον που του αξίζει, γιατί είναι άνθρωπο. Ανεξαρτήτω του τι έχει κάνει. Το καλό είναι ότι έχει πάρει μια έκταση για άλλη μια φορά, γιατί είχαμε και ένα θάνατο προχθέ στην Παρασκευή, καρκινοπαθού, μέσα στο νοσοκομείο. Είναι και θέμα Οπότε... πολιτισμού επίση. Πώ συμπεριφέρεται ο κ. Δεν είναι Ο πολιτισμό μια κοινωνία φαίνεται από το πώ συμπεριφέρεται στα άτομα με ειδικέ ανάγκε, στου κρατούμενου, στου ηλικιωμένου, στι μειονότητε, εκεί που δεν. Θα υπάρχει ο μέσος όρος και το πολιτικό κόστος θα είναι μεγάλο. Από εκεί κρίνεται ο πολιτισμός. Είμαστε μια πολίτη στην κοινωνία, αναπολίτηση το κράτος, ανεξαρτήτως αν κυβερνάνε αριστεροί, δεξί, ακροδεξί, οι σοσιαλιστές όπως είχαμε και παλιότερα. Να. Λαός, γιατί έχουμε λαό που τον καταγράψαμε χθε μέρος Α. Ναι, αποσχόλη περάσει η Κάσπρο. Εγώ άλλο, εγώ καλά είμαι. Το πέντε, το πέντε, γιατί εγώ είναι. Το απέντε ξαναπέντε γιατί και εγώ αρεστούλη είμαι. Πού να ψηφίσουμε τώρα στην Άδημοκρατία, ποιο να ψηφίσουμε. Τον καλύτερο. Τι να πρωτοδιαλέξει τώρα, όλοι καλύτεροι είναι. <laughs> εγώ τα έχω πει τώρα, δεν είμαι αντικειμενικό, δεν είμαι. Εγώ τα έχω πει ότι στηρίζω τον αποσχόλη του Τζικώστα. Έγινε προβοκάτσια <laughs> εκεί, τι κάνανε στην Κέφε μέσα. Για να φέρει ίσα βάρκα, ίσα νερά με το μημαράκι. Τα κάνανε όλα, τέλο πάντων δεν θέλω να λέω, αλλά έστω, έστω. Και με λαμογιά δεν έχω πρόβλημα, εγώ Τζικώστα στηρίζω. Το η Σπυράκη, άσυ να, να πα με τη Σπυράκη. Η Σπυράκη, φαντάζομαι θα τα βάλε κάτω, θα σκέφτεται τι είναι χειρότερο για τον τόπο και εκεί θα πήγε να στηρίξει. Ο Ταμήλο. Ο, τη... ο Ταμήλο, το πιο ταγάρι με η ημαράκι, φαντάζομαι θα ψηφίζει. Να σα πω για το νέο site, εξαιρετικό, λειτουργικό, εμπλουτισμένο, με αναζήτηση. Τι λε, Μωρή, δεν σου κολλάει. Όλο ο κόσμο λέει ότι σου κολλάει, σαν δεν σου κολλάει. Όχι, στην αρχή μου κολούσε, ναι. Τι πρώτε δύο μέρε δεν μπορούσα να μπω. Α, θα γίνει ναι. καλύτερο τι επόμενε, Όταν αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι 4-5 χρόνια άνεργο και κυνηγά ένα μεροκάματο στην οικοδομή Διαλύεται η οικογένειά σου με δύο παιδιά Το σπίτι είναι στον νόμο κατέλει Τη ΔΕΗ χρωστάνε τα μαλλιά τη κεφαλή του Το νερό το χρωστάνε Τα συτίζει η εκκλησία, η γειτονιά και πάει λέγοντα Αυτό το άτιμο το τεκμαρτό Πού στα κομμάτια το βρίσκουν και το βάζουν Και του επιβάλλει ότι έχει τεκμαρτό Πού το βρήκαμε το τεκμαρτό Αν μπορέσετε να το πιάσετε λιγάκι, τι εννοώ να το καταλάβετε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Έλα, ξακλαγιάγγελ. Πού ήξερε! Εδώ, εδώ, Τσακλαγιαγγύλ, εδώ. Τσακλαγιαγγύλ εδώ. Θέλω να με βοηθήσει σε κάτι εργανόταν. Θα πάω εξωρία. Πού να πάω με να βάζει. Να... με τον ταρζάν, να την περάσει φίνα Να μην πάω εκεί που πήγε ο μαυροκέφαλο και σπηδία. Να πας. Το... Να πα γιατί είχε αφήσει και πάει. μισή δουλειά στη μέση. Να έχω καθαρίσει τη μισή στο χόλμ. Εκεί πρέπει να καθαρίσω την άλλη μισή. Για την άλλη μισή θα Το χάσαμε. Ε, δεν το χάσαμε. Ε, ε, είναι πιστεύει. ο Τράγας να σκάσει. <Τοχε> Α, ναι, ο αριστερός ο Τράγας δεν έχει πρόβλημα. Και ο Τσίπρας, <Τοχε> δεν το έχει. <Τοχε> στη γιορτή του κιόλα, στη γιορτή του τραγίου <Τοχε> Νικολάου. Όταν σου λέω εγώ ότι έχουν δυσπροσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον, δεν τα βάζει. Εσύ τα κόβεις. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να πάει ο κουτσούμπα στη συγκέντρωση των πολιτικών αρχηγών. Μα κάνει τι. Να του πήρε καραγκίδε, τι με κάλεσε εδώ. Έδωσε στα 751, έδωσε στα 12 τα 12.000 απορρολόγιστα. Θα αρχίσει να τον εκράζει. Oh. Σου λέω οι άνθρωποι έχουν δυσπροσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον. Βάλε την πόλο που τα έχουν εκεί στο Πρεντεντέρι και στο Μέγκα. Ε, και καλά, άμα να να να φτάσουμε στο ποιο τα έχουν καλύτερα, θα φτάσουμε στη Χρυσή Αυγή. Άστο. Θα Άστο, άστο. Να πέσει ναι, ναι, ναι. καμιά σφαλιάρα, πα και στρώσουνε. Α, αλλά ξέρω. Έτσι, Ο δρόμο είναι ένα. Απλά εσύ δεν βλέπει την κατάληξη, δεν την ξέρει από τώρα. Αλλά είναι μονόδρομος. Wszelkie so, yeah. Είναι ένα φοβερό μεγαλειώδε τραγούδι. Ναι, και ΑΗ. Και επειδή, σαν σήμερα, το 1911 γεννήθηκε ο Νίκο Γκάτσο, ο οποίο έχει γράψει και του Στίχου. Σταύρο Ξαρχάκο, μοναδική βίκη μου σχολείου εδώ. Νομίζω δεν έχει δεχτεί άλλε εκτελέσει αυτό το τραγούδι, γιατί και δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Το... Νομίζω, το... δεν... Το... νομίζω το... δεν χωράει το... κάποιο άλλο. Το... Υπάρχουν, το... το... το... Υπάρχουν πολλέ φωνέ που θα μπορούσαν, αλλά ε... αυτό το πράγμα τη μου νομίζω δεν μπορεί κανεί να το καταφέρει. Γεννήθηκε ο Γκάτσο στην Ασέα. Έξω από την Τρίπολη και στην Αρκαδία, ε, από αγρότε γονεί, το Γιώργιο Γκάτσου και τη Βασιλική Βασιλοπούλου. Ηλικία 5 ετών έμεινε ορφανό, γιατί όμω ο πατέρα του έφυγε να πάει μετανάστη στην Αμερική το 1911, από του πρώτου που φεύγανε. Όμω πέθανε στο πλοίο και τον πέταξαν στον Ατλαντικό. Α, τόσο απλά. Θα λύνανε mm. τότε τα θέματά του. Μετανάστε, αυτή η χώρα, mm. πάντα μετανάστε. Τι χρόνια είπε: Το 2011, τον προηγούμενο yeah. αιώνα. Mm. Ναι. Κάτι θυμίζει <laughs> το ορεινό. Αυτό ακριβώ. Έχουν περάσει τα χρόνια. Απλά οι μετανάστε δεν είμαστε τόσο ευάλωτοι. Αλλάξανε πολλέ γενιέ. Ναι, δεν πάνε με καράβια πια. Δεν του πετάνε μάλλον στη θάλασσα. Μάλλον δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι αυτό. συνεχίζεται τη ζωή κανονικά. Κάνει του ωραίου κύκλου. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνουν γκάτσι. Αυτό είναι το ε, θέμα. Α μείνουμε σε αυτό. Βέβαια, οι γάτσι βγαίνουν. Και ευτυχώ που δεν βγαίνουν επί... γκάτσι, βέβαια. Για να... Ανάλογα την κοινωνία και την κατάσταση τη. Μόνο του κάποιο ποτέ δεν βγαίνει, έχει πάντα μια γύρωση με τα όσα συμβαίνουν. Η κοινωνία δεν προσφέρεται για γκάτσου σε αυτή τη φάση. Μελλοντικά είμαι σίγουρο στα θα βγουν και ίσω και πολύ καλύτεροι. <Λε> Τέλειωσε και το τραγούδι, πάντα νόμιζα ότι είχε άλλο ένα κουπλέ. Πήραμε μια γεύση. Ε. Όχι, δεν είχε άλλο. Δεν, έχει άλλο δεν είχε άλλο, ναι, εντάξει, δεν ακούγεται, μιλούσαμε. Συγγνώμη. Είχα τον ήρμο να... στο σειρμό. Το εκτέλεσαν, λέει, ένα fame story μου λέει κάποιο εδώ. <laughs> ναι, το είχε, πει, το είχε πει μια <laughs> κομπελίτ, το είχε προσπαθήσει, αλλά βεβαίω με τιμοσχοληού, δεν είχε καμία πολίτε. Θυμάμαι και εγώ ήταν μια καλή καλά το είχε πει, αλλά δεν είναι μοσχολείου, δεν υπάρχει περίπου. Ναι, καλά, συναν, δεν... Και αυτοί οι παλιότερα οδηγέ μοσχολείου, χωρί σχολέ, χωρί αδία, τίποτα. Γεννήθηκαν. Χωρί ιδιαίτερα ευθέσει χωρί. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, ούτε κοκοράκια, ούτε τέχνε, τίποτα. Βγαίνανε, θυμάμαι ότι μσχολή σε μια παλιά συνέδρο να λέω όταν ήταν μικρή, κάπου έμενε στην ατική εργάλιο, αν θυμάμαι. Και ανέβαινε εκεί στου λόφου και τραγούδουσε μόνη τη. Τι να κάνει. Αυτό. Έτσι ξεκίνησε και το έκανε κάποια στιγμή γιατί Και επάγγελμα για αυτήν, αλλά για όλου εμά ήταν λειτουργήμα. Δεν θα καταργηθούν, δεν θα κοπούν οι κύριε συντάξει. Έχω Α, να σου πω. Το ξέρω το Θεό. Ξέρει γιατί. Γιατί λειτουργεί η αριστερή κυβέρνηση. Η όχι, όχι. Γιατί δεσμεύει το Αλέξη Τσίπρα. Και ξέρει, ο λόγο του Αλέξη Τσίπρα σε άπειρα θέματα. Συμβόλαιο. Άπειρα είναι συμβόλαιο. Δεν μιλάω για τι επικουρικέ συντάξει. Μιλάω για τι κύριε. Μπορείτε να το έχω το νομοσχέδιο. Ανοίγει πω τη φράση, ναι. ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση στις κύριες συντάξεις με το νομοσχέδιο που θα φέρετε. Ναι, βεβαίω, το έχω πει και στη Βουλή α, και στη, η άποψή μας, η θέση μας και αυτή τη θέση μας έχουμε αποδείξει, ότι εκεί που βάζουμε κόκκινες γραμμές, τι στηρούμε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία μείωση στις κύριες συντάξει. Εγώ θελα και γενικά ναι, ότι δεν πρέπει να πάμε σε επόδυνες περικοπές συντάξεις εκ νέου. Μια δωδέκατη μείωση συντάξει δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Μα Όμως, κανένα Το πρόβλημα. δεν πρέπει από το δεσμεύουμε έχει απόσταση. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να εξ, ήθελα Όχι, να μη, να δεσμεύτηκα καθαρά, κύριε Σκουρέ. Okay. Δηλαδή, πώ να, τι θέλετε να κάνω, Δηλαδή <laughs> να βγάλω το σακάκι μου και να δεσμεύτη... το. Δε... Λοιπόν, δεσμεύτηκε και δεν θέλουμε να μα βγάλει να μα πετάξει το σακάκι έτσι να το, να το... Να κουνήσει εκεί η ξαφνικά στην ΕΡΤ βραδιάτικο. Πώ δεν θέλουμε. Καλά, ωραίο θα ήταν, Είναι μια δουλειά δεν ξέρει ποτέ. Εσύ αλλιώ πολύ νέο έγινε προθροπογό, προφανώ πολύ νέο θα φύγε από αυτή τη θέση, οπότε θα έχουμε μετά κάποιον που θα ε, ψάχνετε. Ε, κάτσι, κάτσι. Okay, θα και και 8 αιτία να κάνει εγώ, σου λέω 8 ετία. Το μάξιμο. Ε, πάλι νέα 48. Πώ θα είναι. Μπορεί να κάνει 18 αιτία. Και 18 πάλι νέο. Πάλι νέου. Πάλι νέο στα αυγά, δεν λέει ένα φίλο ότι θα έλεγω το σαμαρά χωρί γυαλιά πιο κοντό και 20 χρόνια νεότερο, δεν το περίμενα. Ε, θέλει να πει ότι ο σήμερα είναι σαμαρά. Έχει, και ένα σύντομα που λέει ελάχιστη σαμαράτα. Α, ναι αυτό είναι ωραία. Αλλά με τον αντόνη, το αλέξει. Σαν Δήκετε, σήμερα να σου πω, δεν έχω. Α μην ξημένο. Ποια γεννήθηκε σαν σήμερα το 76. Λοιπόν, Τώρα πρόσφατα. Η ζωή Κωνσταντοπούλου. Η ζωή, ζωή φίλη σου, η ζωή σα, σαν σήμερα γεννήθηκε το 76, πολύ να είναι, δυναμική να είναι. Πώ το 76. Δυναμική να είναι και όχι τόσο πολιτικά φλία με την παρουσία τη, με την πολιτική που έχουν ωραίο λόγο είναι περιζήτητοι ω ανύπαρκτοι Ε, οι πολιτικοί όμω που έχουν φλίαρη παρουσία και με την παρουσία του πάνε να αποκαταστήσουν τα υπόλοιπα κενά είναι πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο και δεν μα λείπουν. Mm. Αυτό έχω ω ευχή εγώ. Έκανα μια καλή σκέψη τώρα. Ο άντρας τη είναι καπετάνιος, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, ε, ε, είχαμε δει το γάμο. Λάγει. Like είχαμε δει το, το, το εγώ, γάμο. Είχε πάει, χρυμμάς, χρυμμάς, είχε πάει και ο καλά Τέλο πάντων, Όχι. Ο Τσίπρα δεν ήταν κουμπάρο. Εδώ χαλάνε οικογένειε και εσύ βιάζει για διαφημίσεις Περίμενε, έχουμε θέματα. Θέλω να πω, κάθε ναυτικό δικαιούται να πάρει και τη γυναίκα του στο ταξίδι. Γιατί δεν την δεν Γιατί... <laughs> την έχει αφήσει. Σκέψου εδώ τη ζωή στο καράβι, έξι μήνες, άλλου είκοσι. Να δεις πώ θα πηδήξουν στη θάλασσα μόνοι του αυτή τους. τη φορά. Καπετάνησα η ζωή. Ένα πλοίο που, που, γυρίζει, που γυρίζει τα απέλαγα Διαφημίσεις Τι είναι τώρα, γιατί σαν σήμερα. <laughs> σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Μόρισον. Τον, τον το... Ναι, το 43. τον ακούμε εδώ, βέβαια, από ένα πείμα του Μπέρτ Ολμπέχτ στη μουσική του Κουρτ Βάιλ. Που έχει γίνει διασκευή από του Δόρσου, βέβαια. Και είναι Το ξέρουμε το... όλοι, είναι χιλιοτραγουδισμένο έτσι κι αλλιώ. Πολλά έγιναν σήμερα. Που, τι και μένει η σημερινή. Είδε, υπάρχουν πολλά. Οπότε με αυτό σα αποχαιρετούμε. Μα πάει στο μαγκαζίνο που θα το κάνει ο Γιάννη Παπαδόπουλο και εμεί τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Έχουμε και το βράδυ τηλεο και η Ελληνοφρένια στι 10 παρα 10, μόλι τελειώνει. Η Μουρμούρα κάπου εκεί με τον Παλούρδο και τα άλλα παιδιά. Girl, I tell you, we must die. I tell you, we must die. I tell you.